Στήχιο 8 έως 15. Ο Στέφανος κηρύτει τον Χριστόν, οδηγήτης στο συνέδριων. 8. Ο Στέφανος δε που ήταν γεμάτος πίστην και χάρισμα ευγλωτία δυνατών, ετέλει μεταξύ του λαού μεγάλα θαύματα που προεκάλλουν κατάπληξη και απεδείκνουν την αλήθεια του χριστιανικού κηρύγματος. 9. Μερικοί δε από την συναγωγή που έλεγε το συναγωγή των Λιβερτίνων και των Κυριναίων και των Αλεξανδρέων, καθώς και των Ιουδαίων, οι οποίοι κατήγονται από την Κυλικία και την Ασία, εσηκώθησαν με φανατισμό και συνεζήτουν με τον Στέφανον. 10. Και δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην Σοφία και στο πνευματικό χάρισμα με τον φωτισμό του οποίου ομίλησε ο Στέφανο. 11. Τότε ότι επικίνησαν και δωροδόκησαν ανθρώπους, οι οποίοι σύμφωνα με τα ιδιαίτερας οδηγίας που έλαβαν, έλεγαν ότι τον έχουμε να ακούσει με τα αυτιά μα να λέγει λόγους βλασφήμους κατά του Μωυσέως και του Θεού. 12. Και εξηρέθησαν των λαών και τους προϊστούς των Ιουδαίων και τους ραματής. Και κατόπιν αυτού, ήλθαν έξαφνα και ήρπασαν όλοι μαζί των Στέφανον και δια τον έφεραν στο συνέδριο. συνέδριον. 13. Και παρουσίασαν εκεί ψευδομάρτυρας, οι οποίοι έλεγαν «Αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει από του να λέγει λόγους βλασφήμους κατά του Αγίου Τόπου του Ναού και κατά του Νόμου». 14. «Δεν μας μένει δει παραμικρά αμφιβολία περί του ότι βλασφημεί των ναών και των νόμων, διότι τον έχουμε να ακούσει ήδη η να λέγει ότι ο Ιησούς ο αυτό που δεν υπόρεσε να σώσει τον εαυτόν του, θα καταστρέψει τον τόπον αυτών των ιερών. Και θα αλλάξει τα ιερά έθιμα και τους θεσμούς που μας παρέδωκε δια του νόμου ο Μωυσής. 15. Και όταν τον εκείταξαν όλοι οι δικαστέ, όσοι εκάθεντοι στο συνέδριον, είδαν το προσωπό του να στράπτει το πρόσωπο πρόσωπον αγγέλου.